Για την αποδόμηση του κυρίαρχου λόγου και τη διάχυση ελεύθερων φωνών και κοινωνικών αγώνων ενάντια στην εξουσία. Καλημέρα! Down, oh, oh. Παρέα και πάλι απόψε στην εκπομπή η κουβέντα στη Γιάβχα με το Τζιμ Φράγμα στο Μικρόφωνο. στη διαδικτυακή ραδιοφωνική συχνότητα του Radio why, the Και κάθε βράδυ, εκτός Σάββατου και Κυριακής, από τις 12 έως τις 2, τα ξημερώματα παρέα εδώ, σε μια ελεύθερη ε, θεματική ε, βραδιά, με δυνατότητα ακόμα και για να μιλάμε και στον αέρα εφόσον το επιθυμείτε ε, αφού το επιθυμώ εγώ είμαι ok αν το επιθυμείτε και εσείς τα βρήκαμε ε, με κλίση στο Skype, φωνητική κλίση στο Skype όχι βίντεο ε, στο nickname ε, με το όνομα τη εκπομπή ε, Κουβέντες στην Γιάφκα το γράφτε με λατινικούς χαρακτήρες σας ε, δείχνει τον χρήστη που είμαι εγώ και για να μιλήσουμε στον αέρα Άλλο τρόπο είναι ο παραδοσιακός, ο κλασικό, ο παραδοσιακός δεν είναι καλή κουβέντα καλή λέξη, δεν μου ο κλασικός λοιπόν ε, στέλνετε το μήνυμά σας στο website στη σελίδα επικοινωνία του Radio Regime στο website του Radio Antiregime στη σελίδα επικοινωνία και εμείς διαβάζουμε στον αέρα το μήνυμα εφόσον το θέλετε διδάλλοντας, απλά διαβάζουμε αυτό που μας έχετε στείλει και κάνουμε σχόλιο, αν το ζητάτε, αν θέλουμε κι εμείς να κάνουμε σχόλιο ή απλώς το διαβάζουμε. Και λέμε ένα καλυμμένα, ένα χαιρετισμό, κάτι. Είμαστε περίπου δύο εβδομάδες από τότε που ξεκινήσαμε για πρώτη φορά, μετά από τέσσερα, 4-4,5 χρόνια που ήταν κλειστό το Ράτια, δηλαδή, δηλαδή ήταν εκτός λειτουργίας, είναι η μόνη εκπομπή που ακούγεται για να μην έχετε απορίε στο Radio The Regime ή στη Γιάπχα και αυτήν την βραδινή. Είναι, είναι ένα άλλο ένα σύντροφο που τρέχει το ράδιο βάζοντα μουσική κατά καιρού όποτε μπορεί. Είμαστε δηλαδή δύο άνθρωποι θα χαιρόμασταν πάρα πολύ να μπορούσε να μεγαλώσει ας πούμε, αυτή η συμμετοχή και να εξελιχθεί σε μια αυτοργανωμένη προσπάθεια το ράδιο The Regime. Θα δείξει το μέλλον. Οι έκοπές ε, κουβέντες στη Γιάφκα έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν ε, στο website του Radio Regime και συγκεκριμένα στη σελίδα Αρχητικό Αρχείο. Οπότε μπορείτε να τις ακούσετε και εκεί, εφόσον τις χάσετε. Ωστόσο το live πάντα είναι ξεχωριστό, πάντα είναι διαφορετικό, πάντα είναι πιο ωραίο. Και θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα ε, την κουβέντα ε, με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, δόθηκε ε, ε, χθες, ε, να το πού κάπου μίλα για αυτός, ναι, στο 12ο συνέδριο της ΟΝΕΔ. Ε, αυτό που ήθελα, ήθελα εγώ να σημειώσω είναι καταρχήν, για τις δηλώσεις του Μιτσοτάκη ο οποίος έκανε λόγο για μερικούς λίγους που αναστατώνουν τη ζωή αρκετών εκατομμύριων ανθρώπων στην Αθήνα, δεν οφείλεται προφανώς ας πούμε, η δεξιά και η ακροδεξιά αφετερία σκεπτικού του Μιτσοτάκη και του συμφερτού που εκπροσωπιάσουμε, όχι μόνο του κομματικού συμφερτού, αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού που είναι ένα συμφερτό. Ένα μεγάλο συμφερτό ε, Λοιπόν, για αυτή, λοιπόν, την ατάκα και τα υπόλοιπα άλλα είναι άλλο που θα τα πούμε και στη συνέχεια γιατί θέλω να σταθώ λιγάκι. Είναι ευθύνη ε, των υπηκών. Είναι ευθύνη των υπηκών. Καταρχήν, οι 2 και οι ε, οι οποίοι επενείστε ότι τα λοιπόν του 4 εκατομμύρου, είναι έργα του πατέρε. Όντω, οι περισσότεροι, όχι όλε όχι όλοι, ε, το περισσότερο κομμάτι, ας πούμε, που κατεβαίνει κάτω στις ε, ε, συνδικαλιστικές παρα, ε, παρελάσεις, για να αποδείξει και ότι έχει και μια ε, δράση στους δρόμους, είναι όντως ένα κομμάτι, ε, ένα μικρό κομμάτι, ένα μικρό κομμάτι των, ε, του εργασιακού χώρου και είναι σίγουρα έργα εργατοπατέρες και αυτό το γνωρίζουμε όλοι γιατί όλες έχουμε κατέβει σε απεργίες και έχουμε δει. Αυτή λοιπόν τη μικρή συμμετοχή ε, καταρχήν είναι ευθύνη των υπηκών όπως σας είπα διότι αφήνουν περιθώριο και χώρο στους εργα... στις εργασιακές ε, στους εργασιακούς τόπους, να αλωνίζουν εργατοπατέρες και να κάνουν ακριβώς αυτό το οποίο στρατηγικά έχει στο σχέδιαστη στα κομματικά γραφεία και ακολούθως ε, παρουσιαστεί ως μόνη λύση στους διάφορους εργασιακούς χώρους ή στα συνέδρια της ΓΕΣΕΕ. Δεν κάνουμε λόγο καν για το ΠΑΜΕ, το ΠΑΜΕ είναι ακόμα πιο δογματικό σε αυτή τη στρατηγική. Ε, και το μοναδικό που ουσιαστικά γίνεται στι παροδίε συνελεύσει συνεργαζόμενων στου διάφορου εργασιακού χώρου είναι η παρουσίαση τη απόφαση του συνδικαλιστικού φορέα, ε, κάθε φορά ανάλογα με το κομματικό χρώμα, αντιμένο, ε, σαν τετελεσμένο, σαν μη διαπραγματεύσιμο. Και όποιο θέλει, ε, ακολουθεί. Η ευθύνη των είναι που αφήνει και απλώνει μια τέτοια διαδικασία. Ε, όχι μόνο η ρήμη τους και παρουσία τους ε, Και δεν την έχουν αλλάξει το να λες ότι εγώ δεν κατεβαίνω στις απεργίες Γιατί είναι όλοι έτσι και έτσι Έχεις δίκιο γιατί είναι όλοι έτσι και έτσι ε, Τα έχουν βρει, εφαρμόζουν πολιτικές κόμματος είναι το ένα, το ένα. Έχεις δίκιο ωστόσο η ευθύνη τους είναι, για, είναι, είναι ότι το αφήνει και συμβαίνει ε, Αυτή λοιπόν η ευθύνη για τους 2.000 τάχαμου δίθεν μου που λέει ο Μητσοτάκης στους δρόμους είναι ευθύνη των υπηκών. Αυτοί φταίνε για το για υπάρχει μικρή συμμετοχή διότι με την, με το, με την τακτική της συμπεριφορά ανάθεσης ευθυνών στου θεσμικούς συνδικαλιστικούς ε, φορείς ε, και την εμπιστοσύνη του μόνο σε αυτούς και όχι στην στη, στη στροφή τους προ τι ε, συνελεύσει βάση εργαζομένων και όπου δεν υπάρχουν, θα μπορούσαν να γίνουν. Ναι. Ανοίγω μια παρένθεση. Δεν είμαι πολύ υπέρ του εργατικού αγώνα, ωστόσο, κάποια αρμόδια είναι αυτά που είναι. Κλείνουν την πάνηθεση. Χωρί λοιπόν να έχουν δείχνει εμπιστοσύνη στι συνελεύσει βάση εργαζομένων, που μπορούν να πάρουν αποφάσει πλατιέ και διαδικασίε να τρέξουν, και απεργίε να τρέξουν όπω καλή ώρα πριν κάποιου μήνε, α πούμε, η απεργία, απεργία των ανθρώπων που δουλεύουν με μηχανάκια αντίκυκλα κτλ. Είναι αυτοί που έχουν φέρει την εικόνα αυτή που βρίσκει σε κάθε απεργία, απεργίε παροδία α πούμε. Ωστόσο είναι και αυτό. Ε, μια ευκαιρία για του εργαζόμενου και τι εργαζόμενε να ε, διεκδικήσουν έστω και με αυτή την παρέλαση να δώσουν μια παρουσία, ρε μου, εναντίωση. Αν τώρα αυτό μπορεί να υποθεί μπορεί να γίνει, εγώ ούτε καν να το παρακολουθώ. Απλά ήθελα να σταθώ σε αυτό ε, το να λέει την κάθε βλακεία και το κάθε παραμύθιο ο κάθε αρχιεξουσιαστή, α πούμε, διαχείριση κυβέρνηση είναι ευθύνη των υπηκών σε κάθε επίπεδο. Όχι μόνο στο εκλογικό που συμμετέχουν ε, στις εκλογέ, προφανώς ε, σε κάθε επίπεδο. Ένα επίπεδο αυτό είναι και οι και ο συνδικαλισμός που τώρα έχει μπει αργά ή γρήγορα θα γινόταν και αυτό έχει μπει στο στόχο τη διαχείριση της διαχείρισης εξουσίας ε, από την πιο τώρα την καινούργια ε, εκπροσώπηση των αφεντικών ε, στο, στην, στο ελληνικό κράτο, και προφανώς ε, αυτό είναι μόνο η αρχή. Βεβαίως, ε, το ότι το αφήγημα του κράτους για, τις, για τα ηλεκτρονικά φακελώματα των εργαζομένων δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επίσημη αποδοχή των όσων γίνονται με διάφορους τρόπους αρκετά χρόνια. Γιατί πιστεύω ότι το να λέμε ότι παρακολουθούμε και ακούγονται ε, μέσα από τα smartphone δεν είναι μια ε, αόρατη εξωγήινη απειλή που συμβαίνει, πούμε, ξέρω εγώ, ξεκαθα, ξε, ξέχωρα από τον πραγματικό ζώματο, κόσμο τον οποίο ζούμε. Δηλαδή δεν ακούει κάποιος εξωγήινος, εξωγήινη, όχι Google είναι μια φάση εταιρεία που απλά πουλάει τα δεδομένα, ε, αυτά που τα οποία περισσυλλέγει είτε ή είτε οτιδήποτε άλλο. Δεξιά και αριστερά, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτή τη τεχνολογία, αυτή την, τα δεδομένα, αυτή την περισυλλογή μια χαρά την ε, χρησιμοποιούν και έχουν πρόσβαση και δικιά του database, το ελληνικό κράτο και η ΕΕΠ, μια και μιλάμε εδώ. Οπότε, όποια και όποιο έχει φανεί ότι είναι λίγο δραστήριος άνθρωπο σε αγώνε ή πλησιάζει να γίνει δραστήριο. Ε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήδη είναι εφακελωμένος. Οπότε, ε, το να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι θα α, τηρούμε συνδικαλιστικό ε, μητρό ε, για τις εκλογές και θα, θα, γίνεται μια, θα υπάρχει δυνατότητα των εκλογών μέσω... Ε, Ψηφίσματο ε, στο διαδίκτυο. Αυτή είναι απλά, αυτή είναι απλά με μαλακίε, ε, καλύματα, σάλτσε και ε, στάκτη για να βγει πιο άνετα στη φόρα και να κινηθεί πιο αντά. το κήτο το οποίο λέγεται ε, παρακράτο και έχει πάρα πολλά και ε, Αρκετά από αυτά έχουν λειτουργήσει ώστε να έχουν γεμίσει ε, τα ελληνικά μπουντρούμια με αρκετούς πολιτικούς κρατούμενους από τον αρχικό χώρο και από άλλους αγωνιστές, ας πούμε. Απλά τώρα αυτή η εκπροσωπιά σου με τις πιστεύω ότι είναι πιο θρασής. Αυτό φαίνεται. Ήταν δηλωμένο ότι θα είναι, αλλά κάθε φορά που το διαπιστώνεις, έτσι. Οπότε, λοιπόν, νομίζω ότι πρόκειται για θράσος, ένα αυτό και ένα το δεύτερο ε κάπου μίλησε για... και κάλεσε, βασικά ήταν στον συναιρετή της ΟΝΕΔ που έγινε στην Πάτρα να πατώ με, ε, μίλησε, ε, κάλεσε την ΟΝΕΔ για ακτιβισμό, για νέο ακτιβισμό, να μπει μπροστά, ε, να παρέμψει σύγχρονα προβλήματα και ε, α πούμε, παραμύχιας στάχτη κτλ. Ε, να θυμίσουμε ότι η ΟΝΕΔ η, η οποία κάλεσε ε, για ακτιβισμό, Μισό λεπτάκι, διαβάζω κάτι και θα σα πω αμέσως. και στον ίδιο τόπο κιόλα στην Πάτρα, η Ιουνίετ ήταν που δολοφόνησε την 8η Ιανουαρίου του 1991 τον εκπαιδευτικό ε, Τεμπονέρα, σε μία, τον Νίκο Τεμπονέρα, σε σύγκρουση που είχε γίνει ε, σε ένα λύκειο, στο ε, τρίτο λύκειο γυμνάσιο της Πάτρας, τότε με τις διαδηλώσει και τι σε εκπαιδευτικέ διαδηλώσει που γινόντουσαν, δεν θυμάμαι τώρα το, τον όνομα του υπουργού, Ναι, τον Κοντογιανόπουλο. ήταν η, η, η οι διαδηλώσει εκπαιδευτικέ συνάντια στι υποτιθέμενες ε, εκπαιδευτικέ μεταρρυθμίσει του Βασίλη Κοντογιανόπουλου, ο οποίο λίγο μετά ε, παραιτήθηκε. Αφού είχε και αποδειχτεί και ω ηθικό αυτούργο και στις τι από την αντιπολίτευση τότε. Τέλο πάντων, αυτά είναι άλλα ψηλά γράμματα. Η UNED λοιπόν που κάλεσε σε ακτιβισμό, σε νέο ακτιβισμό, ήταν αυτή η οποία δολοφόνησε τον Νίκο Τεμπονέρα με τον πρόεδρό τη, τον Καλαβόκα, ο οποίο μετά από πέντε χρόνια το 1906, ε, αφού άσκησε και έφεση, αθώοθηκε, αποφυλακίστηκε, ενώ ο άλλο που είχε μαζί του που είχε συλληφθεί, που τώρα μου διαφεύγει το, ε, το όνομά του, που είχε ήδη απαλλαχθεί από την αρχή, ε, αυτό, ήθελα να πω, απαλλάχτηκε. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι είναι, αυτό είναι το θράσος που θα ήθελα να τονίσω ε, να βγει ο Μητσοτάκης να μιλάει για ό,τι μιλάει και να καλεί την ΕΝΟΝΕΔ για ακτιβισμό να μπει μπροστά και προφανώς θα εννοεί έναν ακτιβισμό του τύπου τάγματον ε, φόδου της σοβαρής χρυσή αυγή πλέον και ας τα βλέπει αυτά η ασόβαρη Χρυσή Αυγή η οποία είναι, είναι εκτός Βουλής και κάποιες και κάποιοι πανηγυρίζανε. Είναι ο τζιμφράγμα στο μικρόφωνο, ακούτε την εκπομπή «Κουβέντες στη Γιάφκα». Τα είμαστε μέχρι τις δύο όπως είπαμε, πάμε να ακούσουμε η μουσικούλα, μετά πούμε σε λίγο. Θέλω να θυμίσω ακόμα μια φορά ότι η εκποπή... Εγώ δηλαδή δεν φέρνω συγκεκριμένα θέματα... Τα οποία τα, τα παρουσιάζω στην εκπομπή, ε, όταν ξεκινάω την εκπομπή, το μυαλό μου πάντα είναι στη διαμόρφωση. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που κοιτάω είναι τα μηνύματα, αν έχουν σταθεί μηνύματα, στο ράδιο τηλε Z, στη σελίδα επικοινωνία, που μπαίνουν ζητήματα και πολύ ευχαρίστω θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτά τα ζητήματα, θα έχουν μπει με ανθρώπου που ακούνε την εκπομπή. Οπότε αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι de facto μια θεματική που βάζω εγώ. Είναι ένα θέμα που ανοίγω εγώ ας πούμε ότι αυτό μπορεί να καλύψει ελληνικό ποιο και κάτι άλλο, αύριο είπαμε δεν θα υπάρξει ε, κουβέντες για αυκα ούτε σαβδογέκο δεν θα γίνεται κουβέντα στη αυκα ωστόσο, αύριο το βράδυ θα υπάρξει ένα τριώρο ηλεκτρονικής μουσικής μια party zone φάση στο Radio Rezim μπορείτε να είσαστε συντονισμένοι για να έχετε μια ενεργη, ενεργητική μουσική για το βράδυ, σας ξέρω εγώ αν θέλετε ή όχι, απλά σας το Σα ενημερώνω γι' αυτό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο ε, είδα πάλι από το διαδίκτυο, από την αποκλειστική πήγη πληροφορήσής μου συνήθως, δεν βλέπω τηλεόραση που δεν ξέρω εσείς, εδώ και δύο δεκαετίες περίπου. Ε, υπάρχει λοιπόν μια δημοσίευση σε ένα αστικό διαδικτυακό μέσο της Κρήτης που αναφέρει ότι θα γίνει... Ε, θα γίνει αλλαγή του νόμου σχετικά με τις μελέτες περιβαλλοντικών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θα προχωρήσει το κράτος σε απαλλαγή των εταιριών εξορήξεων από την υποχρέωση εκπόντυσης περιβαλλοντικής μελέτης. Συγκεκριμένα, θα υπάρξει πρόβλεψη για να αποκλειστούν αυτές οι εκπονήσεις περιβαλλοντικών μελετών από συμβάσει παραγόρηση 50.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε Ιόνιο και Κρήτη. Και αυτό το άθρο 12 έχει κυρωθεί ήδη στη Βουλή, την προηγούμενη τρίτη που μα πέρασε. Η απαλλαγή αφορά το στάδιο των σεισμικών ερευνών, όπως διαβάζω και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα ήταν δημόσια και θα τελούσε υπό διαβούλευση, ενώ η απαλλαγή από την εκπόνησή της παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο, μπλα μπλα. Το ζήτημα είναι ότι ε, αντικαθιστείται από ένα ιδιωτικό κείμενο, το οποίο ε, ονομάζεται σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από ό,τι βλέπω στο άρθρο από το ελληνικό δίκαιο. Και αυτό το κείμενο, αυτό το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν δημοσιοποιείται, ότι περνάει από διαβούλευση. Με λίγα λόγια. Ε, στη Κρήτη, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είναι να ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις, οι εξώροι ξεντροναχτράκων κτλ. Φάλινες, Δερφίνια, Χελεόνες, Φώκες και άλλε ζωικέ ζωέ που πιθανόν να δολοφονηθούν ας πούμε, από την, ε, την δραστηριότητα των εταιριών στο συγκεκριμένο σημείο θα χαθούν όπως ε, αντιλαμβάνεσαι χωρίς να δώσει κανένα πουθενά λόγο. Ε, οποιαδήποτε εναντίωση, φωνή και διεκδίκηση και εμπόδιο θα χαθεί θα εξαφανιστεί από αυτή την καινούργια διάταξη, διατάξεως μι κηνυρία του νομοθετήμα η ητερείες ουσιαστικά παλάσονται από την υποχρέωση αυτής της ε, οποιασδήποτε ε, για για περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αυτό το πράγμα αυτή η διάταξη αυτό το νομοθετήμα ουσιαστικά αποτελεί ένα διοικητικό χαρακτήρα ένα διοικητικό, ένα κίνητρο προς αυτές για να αυθελετήσουν να κάνουν ό,τι θέλουν με λίγα λόγια, τα αφεντικά, σε ένα πολύ όπως είπαμε κρίσιμο χρονικό σημείο ήδη έχουν ξεκινήσει οι γεωτρήσεις για βρήματα εξο... και όπως είπαμε νωρίτερα υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ζωής στο κειμένο σημείο, σημείο σπάνιων είδων τα οποία πιθανόν να εξαφανιστούν από τη δραστηριότητα των εταιριών τώρα που διαδίνει έναν λόγο. Αυτό είναι ακόμα μια συνέχεια της καινούργιας, ας πούμε, της αλλαγής, μάλλον της πιο επιθετικής και στρατηγικής του κράτους και των αφεντικών από τότε που άλλαξε διαχείριση η εξουσία εδώ στην ελληνική κυριαρχία. και η Ελντορά το πανηγυρίσει, αλλά μάλλον για τις καινούργιες επενδύσεις που σχεδιάζει να κάνει, δραστηριότητες μάλλον, που σχεδιάζει να κάνει στο, στην Στράκη, καθώς ήδη έχει καταστήσει σχεδόν ασύμφορη η όλη η ιστορία με το εργοστάσιο εμπλουτισμού στις κουριές, παρόλο την τεράστια καταστροφή που έχει γίνει και τη μόλυνση με, των νερών της Χαλγιδικής. Νομίζω ότι για περισσότερε πληροφορίες και εμπεριστατωμένες και λεπτομέρειες και αναλυτικά όσα χρειάζεται υπάρχει το το Antigold Blogspot, κάτι τέτοιο το τα μεταλλευτικών δραστηριοτήτων το οποίο μπορεί να δείτε εκεί πάρα πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες Και βεβαίως κείμενα και διάφορες άλλες τοποθετήσει από συλλογικότητε, αναρχές συλλογικότητες, λευτηριακές Πρωτοβουλίε κτλ. That's all Ακούτε την εκπομπή, κουβέντα στη Πάμε να δούμε αύριο τα καλέσματα για τι αντιπολεμικέ και, και αντιυπεραλιστικέ πορείε που θα γίνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να ξεκινήσουμε από την Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Στις 12 η ώρα λοιπόν υπάρχει κάλεσμα στα προπήλαια από την Αναρχική Πολιτική Οργάνωση και την Ταξική Αντεπίθεση ομάδα Αναρχικών και Κομμουνιστών. Και υπάρχουν και άλλα καλέσματα στις 12 η ώρα στα προπήλαια από αριστερές πολιτικές ομάδες. Τώρα στη Θεσσαλονίκη στις 12 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου για να δω ναι, στην άγαλμα του Βενιζέλου καλή ε, η ελευθεριακή πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης, μέλος της Αναρκής Ομοσπονδίας 12 η ώρα το μεσημέρι και άλλοι ε, στο γη σου καλούν και αριστερές ε, οργανώσεις, ε, και καλή και η συλλογικότητα αναρχικών από τα Ανατολικά. Δεν έχω δει άλλα καλέσματα, έχω ψάξει να δω αν υπάρχουν άλλα καλέσματα, αλλά δεν έχω δει. Έτσι λοιπόν, στην Αθήνα 12 η ώρα είναι η ταξική αντεπίθεση και η ΑΠΟ, ενώ στη Θεσσαλονίκη στις 12 η ώρα μεσημέρι είναι η ελευθεριακή, η ελευθεριακή πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης και Είστε η συλλογικότητα είναι από τα ανατολικά, και αν έχετε άλλα καλέσματα τα οποία υπάρχουν για αύριο, στι 12 ήρα στι δύο πόλεις μπορείτε να μεταστείτε και να τα φέρουμε στον αέρα. πούμε πως αύριο το Σάββατο στις 12 η ώρα Για άλλο λόγο υπάρχει παρέμβαση Ας φεύγουμε τώρα από το αντιπολεμικό και το αντιυπεριγανιστικό Και πάμε σε ρηκατικό ζήτημα Στην Πάτρα αυτή τη φορά θα πάμε Όπου υπάρχει, θα, ε, θα γίνει παρέμβαση αύριο ε, Σε κατάστημα των Κούτι, στα Ψηλά Λόνια Στην Πάτρα, πως είπαμε, στις 12 το μεσημέρι ε, σε ο κλίσιο σε έναν έγκ των στο κατάστημα ε, των ε, Ιωαννίνων. Δεν, ε, έγινε, δεν έγινε στην Πάτρα στο κατάστημα της Γκούντζης εκεί, αλλά στα Ιωάννα έγινε αυτό. Ε, ένας έκτον των θα πω τι έγινε, λίγο νωρίτερα, πιο μετά μάλλον ο οποίος διεκδικεί την επαναπρόσληψή του και την καταβολή των δεδουλευμένων του. Ε, μετά από ένα μήνα από την, ένα μικρό ιστορικό, ε, στις 11 του Απρίλη, τα πρωτοβάθμια σωματεία βάσης των εργαζόμενων στον κλάδο των Courier Delivery η Αθήνα και Ιωάννα, Σβεώδ και Σβετ, χήριξαν 24 ώρες 24, απεργία. Μια απεργία που, αποτέλεσε κορυφή ενός αγώνα κόντρα στη συνθήκε εργατικού μεσαίωνα που επικρατούν στον κλάδο των διανομέων. Απληρωτή εργασία, παντελή απουσία μέσω ανατομικής προστασίας, απουσία κλαϊδική σύμβασης και την αγορά και συντηρήση των απαραίτητων οχημάτων να βαραίνει μόνο τους εργαζόμενους. Ένα μήνυνα, λοιπόν, μετά την πολύ μεγάλη απεργία και σε συμμετοχή και σε επιτυχία και όλα, με την πρόφαση τη μη ικανοποιητική απόδοση, θηγατρική εταιρεία του ομίλου Γκουντις προχωρά στην απόλυση δύο εργαζομένων σε υποκαταστήματα τη Αθήνα. Εν μέσω πίεση από του εργαζόμενου και του ΒΕΟΔ, οι δύο εργαζόμενοι τελικά επαναπροσλαμβάνονται. Δύο εργαζόμενοι στη θηγατρική που κατέχει η κατάστημα όμω στα Ιωάννα κάνουν στάση εργασία, ένδειξη αλληλεγγύη στους συναδέλφου του στην Αθήνα. Καθώς όμως η εργασίας δεν είχε κηρυχθεί επίσημα από το αντίστοιχο σωματείο, ανοίγει πόρτα για την απόλυσή τους. Μήνες μετά η εργοδοσία παραμένει ανένοτη. Ένας από αυτούς διεκδικεί την επαναπρόσληψή του και δε δουλευμένα. Αύριο λοιπόν, για αυτό το λόγο, θα υπάρξει κίνηση αλληλεγγύης στο μαγαζί τον Κούντις Στι 5 η ώρα, στι 12 το μεσημέρι, στα ψηλαλόνια. να δώσουμε τον χαιρετισμό μας στον σύντροφο, το Σταύρο, που μας έστελε μήνυμα και μας είπε ότι δεν χρειάζεται να διαβάσουμε στον αέρα. και okay, απλά συντροφικούς χαιρετισμού. Να πούμε και μια ενημέρωση από την παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε προχθές, Τετάρτη στις 2 Νοέμβρη, μέρα της γενική Απεργίας, και το αναφέραμε στο τέλο τη εκπομπή το αναφέραμε μέσα από email που μας άρθηκε, το έξαλα και εγώ, στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της Αλλονίκης. Όπως αναφέρει υπάρχει ένα μεγάλο κείμενο από την Τέρα Εγκόκνητα, ε, το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε στο website της ε, κατάληψης Θέρα εμείς ε, γράφουμε τη μικρή ενημέρωση για λόγους ε, χρόνου και τη εκπομπή είναι πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον το κείμενο που να το διαβάσετε το πρωί της Εντάρις λοιπόν, 2 Νοέμβρη, μέρα γενικής απεργίας Πραγματοποιήσαμε, γράφει το απόσπασμα που διαβάζω, παρέμβαση με σπρέι, πανό και τρικάκια στο ελληνοαμερικανικό εμπορικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η επίσκεψη τη Αμερικανική Διπλωματίας έχετε να μα θυμίσει πω οι ζωέ μα μπαίνουν κάτω από το χαλί των διακρατικών συμφερόντων. Για όλου αυτού που μα αντιμετωπίζουν σαν πιόνια στη σκακέρα των παιχνιδιών εξουσία, που μα αντιμετωπίζουν σαν στατιστικά και αλγόριθμου που βλέπουν τη φύση. Ως μηχανή παραγωγής κέρδους για τα καπιταλιστικά μονοπόλια έχουμε να θυμίσουμε μέσα από το στρατόπεδο των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων ένα και μόνο πράγμα. Στον πόλεμο τους απαντάμε με πόλεμο. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο στο website Ιστέρα, εγκόκνητα, για αναλυτικά για το πλαίσιο και άλλες πληροφορίες που δίνει ούτε, στο κείμενο που πλαισίωσε, όπως είπαμε, την παρέμβαση του Τετάρτη, Esto el nombre Ganko me lo tiró. Να πούμε πως σήμερα ήταν η μικροφωνική ενάντια στην καρδική επίθεση σε δομές καταλήψης στέγη και γενικώ στον κόσμο του αγώνα στα εξάρχεια. Έγινε μικροφωνική και μετά ο κόσμος πορεύτηκε στους δρόμους της ειτονιάς. Από τη συνέλευση είναι ο Πασαράν Αρκετός κόσμος Από την μπορώ να δω σε φωτογραφίες Γιατί η ενημέρωση στην δεταγμένη Δηλαδή κειμενάκι και τα λοιπά Για να πάρει και εγώ μια ιδέα δεν έχω Μόνο από εδώ και από εκεί Δημοσιεύματα αρκετό κόσμο, Δεν μπορώ να πω αριθμό Από τη φωτογραφία Αλλά είναι σίγουρο το λιγότερο, το λιγότερο 300 άνθρωποι υπήρχαν Το λιγότερο Και πορεύτηκε ίσως Εκεί και κοντά, αλλά και πάλι είναι πολύ αυθέρετο αυτό που κάνω, να μιλάω για έλεγχο σκοσδέμια εκεί πέρα. Έχει πολλές όψεις αυτές τις φωτογραφίες, οι οποίες μπορεί να ξεγελάβουν, μπορεί να είναι μεγαλύτερους αριθμούς, μπορεί να είναι μικρότερους. Ε, πορέθηκε η πορεία στους δρόμους που προσθέτουμε της γνωγιάς, με ε, το πανό στην κεφαλή της πορείας, η ιστορία των εξαρχείων είναι η ιστορία των αγώνων, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη, νόπα σαραν. Δεν είναι θέμα που βρισκόμαστε, να απαντήσω στη φίλη-φίλο που δεν έχει προσδιορίσει, μα έστειλε μήνυμα. Δεν, δεν βρισκόμαστε σε ένα σημείο, σαν ραδιόφωνο, δηλαδή δεν έχουμε έδρα Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Συντονιζόμαστε, τρέχουμε έχουμε website το οποίο μιλάμε α πούμε πέντε πράγματα, εγώ δηλαδή προ το παρόν και γενικώ το Radio Regime είναι μια πλατφόρμα συντονισμού αυτό που θέλουν να. Να κάνουν ραδιόφωνο με τα χαρακτηριστικά, αντιεμπορευματικά, αντιεξουσιαστικά, αντισεξιστικά, αντιφασιστικά και όλα όσα διέπουν τον αλφα-αλφα χώρο και τον ελευθεριακό χώρο. Αντίξα, ελπίζω να σου απάντησα, δεν ξέρω άλλο τραγουδάκι να μπει. που με ρωτάνε για τις μουσικές και τα λοιπά. Ε, παιδιά, είναι, είναι συλλογές οι μουσικέ που βάζω, έτσι. Είναι συλλογές που μπορεί να τις βρείτε. Εγώ, α πούμε, επειδή δεν είμαι και ο καλύτερος μουσικόφιλος άνθρωπος του κόσμου, δεν τα πω πολύ καλά με τη μουσική, αλλά, α, τέλος πάντων, αυτά τα λίγα που ξέρω, τα ξέρω. Ε, υπάρχει ένα website το οποίο λέγεται Greek Underground Blockspot και έχει πάρα Μπορείτε να να πάτε προς τα εκείνα, να τα κατεβάσετε αρκετές ε, συλλογές. Είναι συλλογίες λοιπόν, δεν είναι ατομικές δουλειές, ε, δεν βάζω ένα CD, και, δεν κάτω το DJ, ας πούμε. Αυτό. Και, οκ, ε, okay, δεν είναι και η μουσική, ας πούμε, ο τόσο πολύ, βάζω μουσική, αλλά τόσο πολύ είναι η μουσική που κάνουνε για να ακούσουμε μουσική, δεν είναι πιο πολύ ο λόγο να μιλάμε. Να κάνουμε παρέα και τα λοιπά, πούμε, διαδικτυακά εδώ στην εκπομπή κουβέντες στη Γιάφκα. Να πούμε πως αντιπολεμική συγκέντρωση θα γίνει και το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου μεθάβριο στις 11 το πρωί στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, στα Χανιά, έτσι. Έχει να κάλεσμα τη Ροζανέλα, βλέπω, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν αλαγκαλέσματα, δεν έχω τσεκάρει, αν υπάρχουν αλαγκαλέσματα στείλτε μας και μας τώρα αυτό είδα και Προφανώ μπορεί να υπάρχουν και ρεγκαλισμένα, μπορώ να το ψάξω αν είναι, αλλά στείλτε και εσεί αν έχετε κάποιο κάλεσμα. Είμαστε εδώ πάντα ας πούμε, για να συζητήσουμε ότι σα αποσχολεί εφόσον μπορούμε να το κάνουμε, πόσο ή μπορούμε να μπούμε σε μια φάση για να σχολιάσουμε κάτι το οποίο σα αποσχολεί Και αν μα δίνετε από σας, ας πούμε αυτό το δικαίωμα με το μας e σα προφανώς ή με την κλίση σα στο Skype αν το θέλετε. Είμαστε εδώ, σαν ε, εκπομπή, σαν βραδινή παρέα όπω είπαμε, πέρα από το πολιτικό στίγμα που μπορεί να έχει η εκπομπή από όσα διαβάζονται και λέγονται και είναι και το, το, το κοινωνικό, οι ανθρωπινή σχέσεις, όσο μπορούν να υπάρχουν τώρα εξ αποστάσεως, ωστόσο πάντα μια φωνή το βράδυ είναι υποστηρικτική. Είναι υποστηρικτική, βεβαίως ξανατύπτειται τι λέει. Έτσι λοιπόν, ακούτε την εκπομπή κουβέντα στη γιαχα με αυτή τη στόχευση κυρίως, και τον διάλογο τη ανταλλαγή απόψεων με στον αέρα ή με ζωνυμάτων, αλλά και την υποστηρική τη φάση, ας πούμε, σε κοινωνικό, πολιτικό ό,τι οτιδήποτε άλλο τομέα. Σα απασχολεί και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Κι <σκευτόμαστε> <σκευτή> εγώ σκεφτόμουν τη μορφή σου. Στάχτε και κρασί Και συλλικνίζεσαι αρχά που ακριβά κρεβά. μια περίεργη δονή, Όταν πικραίνει οι ανάσες Απ' τα τσιγάρα και το κρασί Απ' τα τσιγάρα και το κρασί Με ένα Και εσύ γελάς Όταν μ' Με το ίδιο σου το ψέμα Και εσύ γελάς, όταν sie Το ίδιο το ψέμα Και εσύ γιλάς Όταν με αναστατώνεις Με το ίδιο σου το ψέμα Και εσύ γιλάς Όταν κ Το ίδιο το ψέμα Και εσύ γιλάς Όταν με αναστατώνεις Με το ίδιο σου το ψέμα Και εσύ γελάς. Πάμε να, να διαβάσουμε και μια πανέβαση η οποία έγινε στην Ξάνθη την τριτη 1 5η Οκτωβρίου η οποία είχε σχέση με ακόμα μία καταδίωξη και όχι αυτή που έγινε στη Νέα Καβάλα με το θάνατο ενός ανθρώπου από τη σύγκρουση των ενός αυτοκίνητων με μετανάστες με έναν διερχόμενο αυτοκίνητο κατά από την ασφηκτική καταδίωξη των μπάτσων για ένα άλλο περιστατικό από ό,τι μιλάμε εδώ. Την 3η, λοιπόν, 1η Οκτωβρίου τοποθετήσαμε το κείμενο είναι από το αυτονόμοστακι Ξάνθης, το μικρό αυτοπόσπασμα, ε, τοποθετήσαμε πάνω στις εισόδες της πόλης καθώς ε, επανό, συγγνώμη, συγγνώμη, το ξαναλέω γιατί περαιδευτικά, τη 3η-1η Οκτωβρίου τοποθετήσαμε επανό, πάνω οχι επανό, στις εισόδες της πόλης, καθώς τις προηγούμενες μέρες άλλη μια στοχευμένη κατοική, δολοφονική από πείρα μεταναστών, έλευε χώρα, στην πόλη της Ξάνθης, μέσα σε κατοική συμπεριοχή, σε δρόμο με αυξημένη κίνηση, και δίπλα από το κέντρο τη πόλη πραγματοποιήθηκε ακόμα μια καταδίκηση από μπάτσου σε διερεχόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 9 μετανάστε. Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν η ανατροπή του αυτοκινήτου και άμεση σύλληψη των επιβατών. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί φυσικά καμία μεμονωμένη είδηση για την πόλη γενικότερα, αλλά τον κανόνα έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο θα θανατηφόρα τροχέα από ανθρωποκινηγητά τη εθνοσωτήρια ελληνική αστυνομία να προστίθενται στι σελίδε τοπικών φυλαδών να αποτελούν παιδεία τη καθημερινότητα και ευκαιρίες για ξέρασμα ελληνόψυχου κανιβαλισμού που προερχόμουν από τους καναπέδρες νοικοκυρέων που διψάνε για ανθρώπινες ζωές. Λέει το απόσπασμα που διαβάσαμε από την παρέμβαση με πανό που έκανε το αυτού του Στέκη ξάνθης, το πανό το οποίο έγραφε να σταματήσει το άνθρωπο κινηγητό, κινηγητό καμία ζωή δεν είναι λαστρέα. Η Αγιός Ιμπάτση αυτό το το σύνθημα που ήταν πάνω στο πανό είναι γραμμένο και στα αγγλικά. και άλλο ένα πάνω που είχαν αναρτήσει από το... αυτό που μου είχε ξαναρωτήσει. «Οι μπάτσι τα κράτη δολοφονούν μαζικά τα κρατη δολοφονουν μετανάστες στην αδερφιά μας ταξικά». On throughout the darkness of this land. And Και έψαχνα να βρω, με, δηλαδή τα τροχαία που έχουν συμβεί είναι νομίζω την τελευταία διετία στους δρόμους της Βόρειας Ελλάδος, κυρίως στην περιοχή κοντά στη Ξάνθη καβάλα και δεν ξέρω γιατί σε αυτή την περιοχή, και η Αλεξανδροπολία έχουν γίνει τροχαία, με νεκρούς και με αποκορύφωμα πέρσι το... Το... τον Οκτώβριο πάλι, ήτανε, του 18, όπου 11 άνθρωποι πάλι σε ατύχημα από τους μπάτσου, είχαν δολοφονηθεί ουσιαστικά, να πούμε, μέσα σε αυτοκίνη είχαν, είχαν καεί οι άνθρωποι σε ατύχημα που είχε, που είχε γίνει στην εθική οδό καβάλων Θεσσαλονίκης Ο Οκτώβρης πάλι ήταν και εντάξει είναι, δηλαδή είναι φοβερό είναι φοβετοφορό είναι, είναι αυτή η αναλυγησία που καταδιώκεις ένα αυτοκίνητο που ξέρει ότι μέσα υπάρχουν τόσοι άνθρωποι και ξέρεις πολύ καλά από την προηγούμενη σου, ε, τα προηγούμενα, τα προηγούμενα περιστατικά, ότι πιθανόν αυτό θα καταλήξει σε θάνατο ανθρώπων, ε, των ανθρώπων που είναι μέσα στο αυτοκίνητο ή, δηλαδή. Ε, το να καταδιώκεις, το να καταδιώκεις, ενώ υπάρχουν. Δεν θέλω τώρα να κάνω. Δεν, όταν αποφασίζει ε, να πραγματοποιήσεις μια σύλληψη με καταδίωξη ενό αυτοκινήτου του ε, που τρέχει, που υπάρχουν μεγάλε πιθανότητε να σκοτωθούν, τότε είσαι το τελείωσε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μα το πήγε γάνας. είσαι το το ξέρουμε. Ε, ερεθίζεις και σεξουαλικά, να το πω έτσι, ας πούμε ξέρω που χάνονται ζωές ας πούμε, στο Αιγαίο, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι οι κασίες. Α, από τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους, βγαίνει ένα συμπέρασμα. Όταν κάνει αυτό το πράγμα, είσαι δολοφόντος, α πούμε. Οκ, ε... okay, εντάξει, ε... Συ... να το συλλάβεις, παιδί μου, οκ. Okay. Ενώ, και okay, εντάξει, όχι από oh, δε καταλαβαίνουμε ότι το λέω, και okay, εντάξει, αφού θα το κάνεις, κάτω αλλά με έναν τρόπο, έτσι ώστε να μην, ε, ε, μην σκοτωθούν, αλλά επειδή αυτό είναι ψηλά γράμματα για εσένα, γιατί είσαι φασιστάς, ε, απλά, ε, παιδί μου, πούμε, όσο το βλέπεις, όσο το διαπιστώνεις, τόσο πιο πολύ οργίζεσαι. Και πόσες φορέ το έχω πει από αυτό το μικρόφωνο, τόσο πολύ οργίζεσαι, α πούμε. Η, η, η διακίνηση των ανθρώπων είναι μεγάλη πίσνα, αυτό το ξέρουν όλοι, είτε στη Λιβύη, είτε στα ελληνοτουρκικά συνήθως, στο Ενέβρο και στα νησιά του Αιγαίου. Λένε, ε, έχω διαβάσει ας πούμε, σε διάφορα δημοσίευματα, σε αριστερές με εφημερίδες, δεν ξέρω αν υφίσταται, λένε ότι οι διακινητές βάζουν επί σειρικάδες 15-16, όπου δεν έχουν καμία εμπειρία στη οδηγήση, φοβούνται να οδηγήσουν. Ε, δηλαδή, μιλάμε, Εντάξει, ένα έγκλημα αυτό και άλλο ένα έγκλημα ότι τους καταδιώκεις και τους οδηγείς στο θάνατο, μάλλον το ευχαριστίασα και όλες α πούμε. Δηλαδή, και okay, αφού εντοπίσει ένα αυτοκίνητο ότι έχει, ότι έχει κόσμο, που πιστεύει που είδε ένα αυτοκίνητο που έχει πολύ κόσμο και σε έχει πιάσει super duper ματσίλα, όσο μην ξέρω εγώ, ας πούμε, και το φασιστικό σου συνείδητο, η φασική σου συνείδηση και το καθήκον τη κατοπατήρα σου να του καταδιώξει να του σταματήσει, υπάρχουν προφανώ α πούμε ένα δρόμο είναι. Ένα δρόμο. Υπάρχουν και τα ελικόπτερα για παράδειγμα. Μήπω δεν έχει, α πούμε, βέβαια. Θα μου πει το κάψιμο και το ελικόπτερο είναι πολύ πιο σημαντικό από ε, τι ζωέ των ανθρώπων που μπορεί να χαθούν. ή θα μου πει, εδώ δεν. τέλο πάντων, το άλλο θα μου πει, λοιπόν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Υπάρχει η παρακολούθηση με το ελικόπτερο. Υπάρχει η αναμονή να μπουν σε σημεία τα οποία αφού του έχει αντιληφθεί. Ε, του έχει αντιληφθεί, έχει πινακίδε, έχει τεχνογνωσία. Σκατόπατσε, ε, έχει τα ελικόπτερα. Άσου να περάσουν οι άνθρωποι, α πούμε, και σταμάτησέ του, κλείσει του δρόμο σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα. Όχι, προφανώ και όχι. Θέλει να αναπτύξουν ταχύτητα, θέλει να του κατεδιώξει για να σκοτωθούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι ώστε ούτε διαδικασίε ασύλου θα έχει, ούτε. Θα έχει την κριτική από πίσω σου, μου ξέρω εγώ, άλλοι τόσοι άνθρωποι είναι στηβαγμένοι και εσύ φασίς τους κλείνεις. Ούτε, εγώ πιστεύω ότι είναι μια πρακτική αυτή, στρατηγική. Ενώ υπάρχουν τρόποι να περιορίσεις, να, να τους σταματήσεις χωρίς να τους καταδιώξεις, σίγουρα υπάρχουν τρόποι. Εγώ, ας πούμε, σκέφτηκα ήδη έναν. Ναι. Hm. Τους καταδιώκεις γιατί, προφανώς, η απώλεια ζωή ζωής τους βολεύει. Ποιος ξέρει με ποιους τρόπους βολεύει, αλλά βολεύει. Και εγώ προσωπικά νομίζω, αρκετέ φορές το έχω πει από αυτό το μικρόφωνο, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε αυτό που λένε κάποιοι και στάζει μέλη το στόμα τους και μήπως και τι άλλο νιώθουν όταν το λένε στο ελληνικό λαό, δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Ίσα ίσα που νιώθω πάρα πολύ εγκλωβισμένος ανάμεσα το... τον ελληνικό λαό, ε, νιώθω πάρα πολύ ασφιχτερά εγκλωβισμένος και Νιώθω πολύ να είναι απειλητικά γύρω, μας. Δεν έχω λοιπόν καμία εμπιστοσύνη, που μπορεί να έχουν άλλες ή άλλοι, ότι κάποια στιγμή θα σταματήσουν αυτή τη φασιστική και ρατσιστική, όπως θέλετε, τα την ε, σκατοπατριωτική για κάποιους. Αυτό είναι το μεγάλο γέλιο. Ότι κάποιοι νομίζουν ότι κάνουν και το πατριωτικό καθήκον, όταν εμποδίζουν ανθρώπου να μπουν Δηλαδή, θα μου πει τώρα ότι είναι πατριωτισμό, Αυτή είναι άλλη μια καλή κουβέντα. Οπότε, επειδή είναι λίγο ζήτημα, όταν λοιπόν αυτή τη, ε, όταν αυτή τη φασιστική, ακροδεξιά, ναζιστική, όπω θέλετε, προσωρινή, ό,τι θέλει προσωρινή, βάλετε κοντά στρατηγική, ότι κάποια στιγμή ο ελληνικό λαό θα εναντίωθει, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Νομίζω ότι αντανακλαστικά, κοινωνικά αντανακλαστικά, λειτουργούν μόνο όταν δημιουργούνται δράσεις αλληλεγγύης στους εξαρτημένους ανθρώπους ή όταν υπάρχουν αγώνες για ελευθερία ενάντια σε κράτη, ενάντια σε στρατούς, ενάντια σε αυτικά, Τότε υπάρχουν κοινωνικά τενακλαστικά εναντίον όμως αυτών των αγωνών. Γι' αυτό δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Κάθε μέρα χιλιάδε σωλήνες, σωλήνες δηλαδή να βρούμε όλοι μέσα στους σωλήνες Και σκάττα τους κάνουν τόσους σωλήνες Τη ιστορία όλων τους Και την με τους σωλήνες Πάω στο φαρμακοπιό τους λέω, το λέω ένα φάρμακο Μου λέει σε σωληνάριο το θέλεις Του λέω κοιτάξε ρε φίλε μπροσώ, μιλήσω, ότι μου κάνεις πράγμα Ρίξα, δηλαδή, θα τους τόσους σωλήνες". Να ξεκουράσει λίγο τα ψαρεματάκια παραλία. Μου λέει τι θες, για δωλομανικό. Θέλει ή σωλήνα. Κοίταξε να δει. Νομίζω ότι όλοι Όποτε και, και όπω μπορούσα, δεν έχανα με όποιο τρόπο μπορούσα, δεν έχανα συναυλία όταν ήξερα ότι θα γίνει τον Lost Bodies. Λοιπόν, είναι η ώρα για το δεύτερο ζεστό ρόβμα τη βραδιά, δεν ξέρω εσεί σε ποια φάση είσαστε. Θα τα πούμε σε 2-3 λεπτάκια να πάρουμε μια ανάσα που παίρνει δηλαδή, να πιούμε ένα κακά ακόμα. Φορά σαν στολιδή στο φάντασμα σου τα ίδια ματιά. Εδώ είμαστε και πάλι, έχει ανέβει στο διαδίκτυο και συγκεκριμένο στο e να πούμε, να πούμε ότι οι πληροφορίες που περνάμε στον αέρα και διαβάζουμε κάποια κείμενα είναι είτε από το e είτε από την παλουθιά, είτε από την ομάδα σιωπή στην όχη, είτε από τα ρεδιοφράγματα, είτε από την αντιπληροφόρηση Θεσσαλονίκη ε, αν υπάρχει ακόμα νομίζω ότι Έχω δει ένα δυο άθρα, ε, από όπου, τώρα ενδεικτικά, δεν είναι αποκλειστικά, ενδεικτικά αυτό να λέω, έτσι, για να μην, μην το πάρω ότι από εκεί μόνο, ενδεικτικά από διάφορες πηγές, από το Twitter, αρκετέ φορές το Twitter, από, από άλλα social media γενικότερα, παίρνουν πληροφορίες και τις λέμε στον αέρα. Και τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί διαβάζω ένα κείμενο το οποίο είναι από τη Συνέλευση Πασαράν, που έχει διανεμήσει η media, και γράφει για ενημέρωση το μέχρι τώρα δράσεων. Ε, με ώρα. Ναι. Ε, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να το έχετε διαβάσει. Εγώ θα το διαβάσω για και όσους και όσου δεν το έχουν διαβάσει, όχι όλο. Είναι πολύ μεγάλο. Όχι όλο. Ε, απλά ό,τι χωράει, ό,τι έχει να κάνει με ενημέρωση θέλω να διαβάσω. Δηλαδή, για, για το Σάββατο 14 Σεπτέμβριο και τα λοιπά, πώ εξελίχθηκε η Δεν είναι συλλογικότητα που έχει ανεβάσει ενημέρωση ή αντομικότητα, είναι η ίδια συνένωση ενώπιον σαν να αποτελείται από διάφορες συλλογικότητε και συντρόψει. Λοιπόν, να το διαβάσουμε μία το αποσπάσμα και αυτό, όπως βλέπετε έχετε διαπιστώσει αποσπάσματα διαβάζω, προσπαθώ να εντοπίσω στον ενημερωτικό κομμάτι και μετά το πολιτικό πλαίσιο και τα προτάγματα ή νομίζω στη διαθέσή σα και στη δική σα ευκαιρία να το βρείτε και να το διαβάσετε, έτσι. Εδώ α -α απλά αναφέρω το κομμάτι του κειμένου ε, που έχει να κάνει με ενημέρωση και επειδή είναι δημόσιο πιστεύω ότι όποια και όποια ενδιαφέρεται, ενδιαφέρεται μπορεί να το βρει όλο το κείμενο κάθε φορά που λέω α, ότι το διαβάζω και να δείχνει και το πολιτικό πλαίσιο και το πρωτάγματο κτλ. Γιατί αλλιώ τα διαβάζω μόνο κείμενα στην εκπομπή. Λοιπόν, ε, κόβουμε την εισήγηση, ε, τον πρόλογο ότι είναι αυτό που έκανα τώρα ε, και πάμε το Σάββατο 14 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η μαζική διαδήλωση συνάντια στην εγκατασταλτική επιχείρηση Μισορουτάκη να χαμηλώσουμε και να λοιπόν, κόψουμε λίγο για να ακούμε καλύτερα. Πραγματοποιήθηκε η μαζική διαδήλωση ενάντια στην καταστατική εκστρατεία αλληλεγγύη στου κατελημμένου χώρου, στι δομέ του αγώνα και τι κοινωνικέ και ταξικέ αντιστάσει, ενάντια στην αστυνομική κατοχή και τι ναρκομαχίε να, εξάρχεια των απογκρέμων προσφύγων και μεταναστών και το διαγνώσεων από γειτονιά και την καταστολή των καταλήψεων. Στην διαδήλωση ανταποκρίθηκαν με πλήθο δράσεων αλληλεγγύη, σύντροφοι-συντρόφισε και συλλογικότητε από ολόκληρο τον χώρο και διεθνώ. Πάνω από 7.000 αγωνιστές και αγωνίστριες εισπυρώθηκαν γύρω του κάλισμα του Νόπα Σαράν, που πλαισιώθηκε από το πλήθος, πλήθος καλεσμάτων πολιτικών, κοινωνικών και ταξικών συλλογικοτήτων, μεταξύ των οποίων και το κάλισμα των σωματείων Σουβουχυψέ. Ε, τώρα δεν πάω να διαβάσω, ε, ε, γράφει κάποια ε, Σουβουχυψεία, νομίζω είναι σε... Mm. Θα σας πω αμέσως γιατί δεν τα θυμάμαι, έχω και το Άλλης ε, ναι, υπαλλήλων χαρτού και ψηφιακών μέσων. Ναι, αυτό νομίζω είναι ε, από ΣΜΕΔ. Εσύ λίγο μεταφραστών επιμελητών διορθωτών. Πρέπει να τα πω γιατί δεν μπορώ να τα αναφέρω έτσι. Ακόμα πιο άλλο σωματείο ήταν και είχε καλέσει για να δούμε. Ε, ήταν Το ΣΕΦΚ. Ναι. Έχουμε ένα κένο τώρα. Τι να κάνουμε. Σύλλογο εργαζομένων σε φροντιστήρια καθηγητών και του Σωματείου Εργαζομένων στο Πλαίσιο σε κοινό εργατικό μπλοκ και κατέκλεισαν του σχετικού δρόμου της Αθήνας. Ανοίγει η παρένθεση. Πρέπει να αναφέρουμε ποια Σωματεία είναι αυτά. Από τη στιγμή που τα διαβάζουμε, δεν μπορούμε να μιμούμε μην μην μην στα αρχικά. Εγώ έτσι εκτιμώ και έτσι κάνω. Κλείνει η παρένθεση. τη διάρκεια τη πορεία, πετάχτηκαν κτρικάκια και φωναχτήκαν συνθήματα όπω μεταξύ άλλων. Ούτε βήμα πίσω, καμία αποταγή στο δρόμο να τσαχίσουμε την καταστολή όλου στου δρόμου, όλε τι πλατείε έξω από τα εξάρχεια. Μπάτσι και μαφίε, πόλεμο σε μπάτσου και νεκρομαφίε, σφαγεία δεν θα αφήσουμε να γίνουν πλατείες, πλατείε, αλλά και συνθήματα έπαρφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από του Ναζί δολοφόνου Χριστιανική Αυγή. Λίγο μετά την κατάληξη τη διαδήλωση στην πλατεία Εξάρχη, το κράτο εξαπέλυσε Ανταπάντηση μια βάναψη επίθεση δυνάμειων ΜΑΤ στους γύρω δρόμους χτυπώντας άγρια και πνίγοντας στα χημικά πλήθος ανθρώπων που είτε είχαν συμμετάσχει στην πορεία είτε διέρχονταν από εκεί προσαγάγοντας τέσσερις νεολαίους στοιχεία μεταξύ άλλων οι οποίοι διώκονται με ανυπόσταση κατασκευασμένες κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Η πολυπληρωτή διαδήλωση, ο παλμός, η δυναμική τη ήταν μια ηχηρή και αποσωμονική απάντηση στην κρατική κατασταλτική εκστρατεία αλλά και στην ιδεολογική προπαγάνδα του ΝΟΥΜΟΕ. Αυτό ήταν το απόσπασμα. Εγώ θα επαναλάβω τον δικό μου ενδιασμό στον αφορά ε, την κορύφωση, αν αυτό αποτελούσε κορύφωση δράσεων. Ε, δηλαδή, θα έχουμε να το λέμε ότι έγινε 14 Σεπτέμβρη μια μεγάλη διαδήλωση, ενώ η ένταση, η κλιμάκωση της καταστολής του κράτους, του ελέγχου και των εκενέσεων συνεχίζεται, έτσι. Και, επειδή μου, ε, είχα εκφράσει και την απορία μου πώς γίνεται, όχι την απορία μου, άκυρο, διαγράψα αυτή τη λέξη, ε, τη... Ε, είχα εντοπίσει ότι για πρώτη φορά για τέσσερι ανθρώπους, α πούμε, συλλαμβάνονται καλοί κοσμό κόσμος, ε, συλλογικότητες κτλ για κίνηση αλληλεγγής έξω από τη γάδα συνήθως σε συγκρούσεις ε, αν το λέω σωστά με μπάτσου είναι λίγος ο κόσμος που σκάει στα δικαστήρια δηλαδή συλλογικότητες συνήθως διακριτικά δεν καλούν αλλά με μονομενά άτομα από διάφορες συλλογικότητες ε, βρίσκονται κτλ αλλά συνήθως οι δεν καλούν στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν συλλογικότητες και αυτό είναι για μένα μια πολύ σωστή και θετική εξέλιξη που απλά θα ήθελα να γίνεται και σε άλλες περιπτώσεις που ποτέ δεν ήταν αργά για μένα και πιστεύω ότι είναι πολύ σωστή και θετική εξέλιξη. Και εύχομαι ε, να σε κάθε όταν οι συγκρούσει ας πούμε συμβαίνουν χωρίς καχύποπτες αμφιπτερίες, να το πω έτσι γιατί δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, ε, να υπάρχουν συλλογικότητες που να στηρίζουν, πούμε, ξεώ, να υποστηρίζουν αλληλέγγυα στους ανθρώπους που έχουν ε, γίνει ομοιροί του κράτους. Εγώ θεωρώ λοιπόν θετική αυτή την εξέλιξη. Συνεχίζουμε να πούμε ότι η συνέλευση συνέληψη νοσοπασαράν, νοσοπα, που είναι και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο που να το γνωρίζουμε, όσοι δεν, όσοι δεν το γνωρίζετε και όσοι δεν το γνωρίζουν, αποτελείται, συντίθεται, Συνθέτεται, μάλλον συνθέτεται, από τι εξή συλλογικότητε. Αναρχικό Αντιοξιαστικό Σταί και Κατάληψη Λέλα Καραγιάννη τη 37. Κατάληψη Στέγης Προσφύγων Μεταναστών Οταρά 26. Squad for Refugees Migrants Spirit Route 17. Είναι η κενομένη αυτή η κατάληψη από του Μπάτσου, πριν από μέρε. Ταξική Αντεπίθεση Ομάνων Αναρχικών και Κομμουνιστών. Αναρχική Φοιτητική Συνέλεψη Ποιτητικών. Αροδαμός ή Αροδαμός, δεν ξέρω που πέφτει ο τόνο, συγγνώμη, αλλά δεν το ξέρω. Διαχειριστική συνέλευση του αυτοδιαχειριζόμενου κοινωνικού στεκιού κατατσίου, στέγαστρο, κατάληψη βόξ, κοινωνικό, κατηλημμένο κοινωνικό κέντρο, κατάληψη βόξ δηλαδή, αντίφασιστική συνέλευση νέα Ιωνίας, Νέου Ιρακλείου, σύντροφοι και συντρόφισε. Όπω καταλάβετε, σήμερα δεν θα έχουμε την Audi Troll. Ε, καλά ήταν δύο φορές την εβδομάδα. Ε. μας πάρουν το χαμπάκι μα. Ρωτάνε ύστερα, Έχετε μη, κανένα 950-670 να πάρουμε τηλέφωνο για προσωπικέ προβλέψει και πόσο χρειάζονται. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή κουβέντα στη Γιάφχα με το Τζιμ μας στο μικρόφωνο. Μέχρι τι 2 θα είμαστε μαζί, κάθε βράδυ, εκτός Σαβώδου και Κυριακής, 12 με 2, ό,τι μήνυμα θέλετε, στέλντε το, έχουμε ακόμα κάνει 20 λεπτάκια να τα πούμε. Αύριο ε, Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, ε, υπάρχει και εκδήλωση από την κατάλυψη Vancouver Apartment, ε, Vancouver Apartman και η ε, Ομάδα Συλλητικών Δράσεων και Κοινωνικής Ελληνικής για το 18 Άνω ε, Εκδήλωση λοιπόν με τίτλο «Κρίση, Εξαρτήσεις, Καταστολή» στην αυλή της κατάλυψης ε, μαυρωματέων και δερειγνή δε θα γίνει η εκδήλωση Τα από την εκδήλωση και τη συλλογική κουζίνα θα διατεθούν για τη δημιουργία και κοινωνικού ιατρείου τη Ομάδας Συλλογικών Δράσεων. Ε, θα πραγματοποιηθεί και η συλλογική φαρμακευτικού υλικού. Οπότε, ε, ό,τι αν έχετε να συνεισφέρετε με κάποιο τρόπο σε αυτό το κομμάτι, καλό θα ήταν. Ε, στην εκδήλωση θα υπάρξουν προγράμματα απεξάρτησης. Ε, κοινωνικό στίγμα στα χρόνια της κρίσης, θεματικές λέω τώρα, προτάσεις, διαχείριση προβληματικές, βιωματικές τοποθετήσεις, κρατική καταστολή, ένα σύγχρονο κυνήγι γιστών στους δρόμους της Αστικής Μητρόπολης και θα ακολουθήσει και ανοιχτή συζήτηση ε, και αυτό αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο. Αυτά όλα που βλέπω στην αμφίσταση σας μεταφέρω και εδώ, ε, στο μικρόφωνο του... Ράτιο 3G και στην εκπομπή κουβέντε στη Γιάφκα. Επαναλαμβάνω, αύριο λοιπόν, ε, εκδήλωση με συλλογική κουζίνα και κουβέντα με τίτλο Κρίση Εξαρτή Καταστολή από την Κατάληψη Βανκούβερ Απαρτμαντ στην αυλή τη Κατάληψη Μαυροματέων Κέντε Ριγνή. Χώρο, στο Χονγκ Κονγκ ε, υπήρξε ε, κοινοποίηση από το κράτο ε, ότι θα απαγορεύσουν θα ποινικοποιήσουν ε, το ίδιο είναι, θα ποινικοποιήσουν και θα ασχεθεί όποιον καλύψει το πρόσωπό του σε διαδήλωση. Δηλαδή θα απαγορεύσει η κάλυψη του των διαδηλωτών. Κάτι το οποίο ε, έχει να συμβεί σαν. Ε, μέτρο πάρα πολύ καιρό είναι ένας παλιός νόμος ε, που αφορούσε συνθήκε ε, έκτακτη ανάγκης και αβαγόρευες οι να φορούν μάσκες κατά κινητοποιήσει. αυτό όπως είναι αυτό είναι από το 1997 ε, ναι, αυτό το μέτρο όχι είναι πιο πίσω το 1997 όχι, όχι, λάθος είναι ένα μέτρο πολύ πιο παλιό δεν είναι σύγχρονο ε, λοιπόν, το 1997 την Πεντέφκα, είναι η... ορόσημο να αφορά πόσο σημαντική είναι αυτή η κρίση που η, κρίση, η κοινωνική εξέργεση, θα πω εγώ, ε, που υπάρχει να βάνει χώρα στο Χονγκ Kong με όλες τις ιδιαιτερότητες της και τα πυριαδικά της, όπως αυτό που υπήρξαν ε, Αμερικανικοί σημαίε. Που εγώ δεν και λόγω πικάρισμα σαν λόγο, αμερικανικέ μέρε στι κομματιών διαδήλωση, ή σε ή ότι υπήρξαν α πούμε καρικατούρε καρτούν α πούμε ξέρω, εγώ, τα οποία τα χρησιμοποιούν για να πικάρουν μετανάστε και ανθρώπους που τους ε, απεκθάνονται όπως ανθρώπου με προβλήματα κίνηση κτλ. Ε, χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο σκίτσο, τώρα δεν θυμάμαι από ποιον, ο οποίο δεν το έκανε σε καμία περίπτωση για να το χρησιμοποιήσουν να ζει αυτό, αλλά το πήρανε. Ε, ένα μια φάτσα περσόνα κόμμυξ, τη χρησιμοποιούν οι φασίστε και εμφανίζονται να την. ακριβώ γιατί οι κόμιξ φάτσαν αυτήν την περσόνα ε, να την ζωγραφίζουν στου τοίχου ε, διαδηλωτέ τη το Χοκκόνγκ. Γι' αυτό μιλάω για ιδιαιτερότητε. Πάντω είναι η κοινωνική εξέλιξη όπω και να γίνει, όπω το δει κανένα, με επικέ στιγμές, Δηλαδή οι στιγμές που βλέπεις σε ταινίε εκατοντάδες μπάτσου με ασπίδες που νομίζω ότι είναι σογκούν σκηνοθεσία φάση ας πούμε να επιτίθενται σε ανθρώπους με εκατοντάδες ανοιγμένες ομπρέλες δηλαδή πικέ στιγμές μέχρι που ήρθε και ο πυροβολισμός, ξεπαφής, να αποδιωμένης από δολοφόν μπάτσο και α, ευτυχώς, ε, δεν ε, Σκοτ... Δεν, το... δεν πέθανε το 18χρονο, γιατί ήταν 18 χρονών το παιδί το οποίο βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων από το πυροβόλο. Λοιπόν, αυτό, όπως είπαμε, το μέτρο, με την απαγόρευση των, ε... της χρήσης της μασκών από τους διαδηλωτές, έχει φέρει μεγάλη οργή, προσθετικά δηλαδή, έσομαι, ξέρω εγώ. Στον κόσμο που διαδηλώνει, που ξεκίνησε από... Ε, εναντίωση στο μέτω της ε, ε, απέλασης, όχι απέλασης, ε, να εξειδίδουν, ε, ήθελαν οι αρχές του Κονγκ τους ε, ε, ποινικούς ε, ε, σε διάφορα, γενικά τους ποινικού από ό,τι έχω διαβάσει, στην Κίνα, όσους διώκονται ποινικά. Έτσι, τώρα, Μπορεί να είναι και αγωνιστέ, αγωνίστερες, μπορεί να απλή η ποινική. Δεν ξέρω, δεν έχω διαβάσει περιστατωμένα και εγώ σε τίτλους θα ξέρω τα ποιοί περισσότερα. Γι' αυτό δεν βανθύνω για να κάνω παραπληροφόρηση, Από εκεί ξεκίνησε, στην αρχή αναστάλλει αυτό το μέτρο. Μετά αποσύρθηκε τελώς, ακυρώθηκε. Ωστόσο αυτό είναι μια αφορμή για να αντιωθεί ο κόσμο, σε ενδεχόμενο πολιτικό στάδιο που θα επικρατήσει, όταν θα προσ ε, ολοκληρωτικά το Hong Kong στην Κίνα, νομίζω ότι από τότε που έγινε μεταβίωση το 197 είναι και 50 έτη, νομίζω, ε, ένα καθεστώς, δεν ξέρω αν είναι σωστό τα 50 έτη, νομίζω ότι τόση τη διάρκεια που θα έχει ένα αυτόνομο καθεστώς το Hong Kong πριν ολοκληρωτικά προσταστηθεί στην ε, κυριαρχία της Κίνας. Οπότε, πολλοί κόσμοι ε, κατέβησαν στον δρόμο μετά το άκουσμα αυτού του μέτρου, και διαδήλωση όπως καταλαβαίνετε με μάσκες ας πούμε αυτό το μέτρο με τις μάσκες όπως είπαμε είναι ένα παλιό μέτρο και το εφέρμ, εφόρμηζε η εξουσία στην κυριαρχία της κίνα σε έκτακτες εκτακ, ε, καταστάσεις όπως αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ε, υπάρχει συνθήκη έκτακτης ε, κατάστασης έκτακτης συνθήκη στο Χονγκ Κονγκ με τους μπάτσου δρόμους και Τόσα μετακαταστολής, παρακολούθησης και ό,τι άλλο, ας πούμε, έχουν εφαρμόσει οι κινεζικέ αρχέ. Αρχές. Η ίδια η α, χειραγούμενη διαχείριση εξουσία από Κίνα στο Χονγκ το αρνείται ότι υπάρχει έκτακτη συνθήκη, έκτακτη ανάγκη στο Χονγκ Κονγκ ωστόσο όλα δείχνουν πως αυτό συμβαίνει. tears in the morning No time for goodbyes No time to Έχουμε πληροφόρηση για το επόμενο θέμα που θέλω να σας πω, λίγο πριν κλείσουμε, μόνο από κατεστατικά site, ε, πφ, δυστυχώς, μόνο από κατεστατικά site και εντελώ με περιστασιακές, ε, όπως εγώ ε, τις λαμβάνω, ε, ενημερώσεις από το Twitter, ε, συγκεκριμένα μιλάω για την εξέλιξη που συμβαίνει αυτές τις μέρες στο Ιράκ. Να κλείσουμε λίγο τη για να πούμε περισσότερα. Εδώ και αρκετές μέρες υπάρχουν διαδηλώσεις αντιγυβερνητικές στο Ιράκ όπου αιτήματα είναι αναβάθμιση των κρατικών παροχών, πιο πολλές θέσεις εργασίας, πολύ βασικά πράγματα, ηλευτικό ρεύμα και νερό, διαφθορά. Ταξη, προφανώς σε διάφορα ζητήματα που αναδεικνύονται από αιτήματα διαδηλωτών θα είναι ανανεργημένα και Άλλοι δελφίνες εξουσίες, αυτό δεν το εξετάζουμε τώρα. Ωστόσο, αυτό που εξετάζουμε είναι ότι σε μια χώρα που ε, δεν έχει, από το 2001 και μετά δεν έχει δεν ποτέ ηρεμία, σε μια χώρα που μπήκε Αμερικία, ε, ε, είχαμε μεγανική εισβολή το 2001 και μετά για να επιβληθεί η δημοκρατία και φ, από το 2005 μέχρι... Φ, από το 2005, πο, ναι... 2-5 πότε έφυγε ο Ομπάμα. 2-12 φύγανε από το Ιράκ. Να τώρα θα σα γελάσω την αποχώρηση, υποτιθέμενη τη αποχώρηση των Αμερικάνων από το Ιράκ. Από την αποχώρηση των Αμερικάνων από το Ιράκ που πρέπει να ψάξω ποια χρονολογία ήταν επί εποχή. Όχι, όχι, από το Ιράκ δεν φύγανε, από το Αφγανιστάν φύγανε, άκυρο. Τέλο πάντων, το πρόταγμα τη Αμερικανική εισβολή ήταν να φέρουμε τη δημοκρατία στο Ιράκ, πράγμα το οποίο δεν. Ήταν ουσιαστικά η στόχευση, αλλά οι πηγές ενέργειας στο υπόέδαφος του Ιράκ. Το ξέρουμε όλες, όλοι. Ε, αυτή η δημοκρατία είναι που πυροβολεί διαδηλωτέ και σκοτώνει δεκάδες, όπως έχει γίνει αυτές, αυτή η καθίδρυση της δημοκρατίας που έχει δηλοφωνήσει τόσο κόσμο μέσα σε αυτές τις μέρες ε, από την προηγούμενη Παρασκευή. Ε, 65 είναι νικροί. 65 νεκροί τις τελευταίες τρεις μέρες ε, αλλά οι διαδηλωτές, διαδηλώτερες δεν ε, πάνε πίσω ε, Είναι πραγματικά ε, πολύ μεγάλες διαδηλώσεις ε, υπάρχουν φωτογραφίες με καταστροφή κυβερνητικών οχημάτων και στρατικών οχημάτων ε, ο πρόεδρος του Ιράκ προσπαθεί να ε, του ηρεμήσει Παραμύθια ακόμα μια φορά προφανώς με διάγγελμα που έκανε πριν από δύο μέρες ζητώντας να αποχωρήσει και αυτό που λέω παραμύθιασμα οι να ακούσουν τα αιτήματά του κτλ ωστόσο σε μια χώρα που σκρινή συνέχεια Δολοφωνημένου ανθρώπου, είτε από βόμπε που μπαίνουν από διάφορε εκτρεμιστικέ φονταμενατικέ οργανώσει, είτε από μυστικέ υπηρεσίε, είτε από τι κρατικέ υπηρεσίε, μυστικέ υπηρεσίε των χρόνων, είτε στι κρατικέ υπηρεσίε, το μόνο που έχει να κάνει το Ιράκ και Πακδάτη και, και όλε περιοχέ είναι να μετράει ανθρώπου ε, δολοφονημένου. Οπότε η υπομονή σε ποιο πεδίο να απλώσει, να υπάρξει, δηλαδή, πούμε. Αυτό. Υπάρχουν, λοιπόν, πολύ μεγάλες διαδηλώσει στο Ιράκ, στη Βαγδάτη κυρίως. Θα ψάχνω να δω αν υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Ναι. Δεν αναφέρονται άλλες περιοχές. στη βαγδάτη είναι κύριος. Λοιπόν, οι μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται, φωτιές, δεν υπάρχουν εκεί δακρυγόνα, δεν υπάρχουν δυνάμεις ασφαλείας, υπάρχουν μόνο όπλα καταστολή μέσω πυροβολισμού. Αυτό υπάρχει. Και όμως ο κόσμος δεν πάει, δεν κάνει πίσω. να πούμε για την ιστορία και για την ενημέρωση, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Αντέλα Μπτουλ Μαχντί που έκανε το διάγγελμα και την βαβούρα, τη... το χαμό, τους... τις δολοφονίες, τα πειράει όλο αυτό το κλίμα, το έχει εκμεταλλευτεί ο Ωσίτης Κλητικός, ο οποίο είναι η αντιπολιτευόμενη ατιπολιτευ... η δύναμη, ας το πούμε, στο Ιράκ, ο Μουκτάντα Αλθάντρ, ζήτησε την παρέτηση της κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές. Χαβάς. Εντελώς χαβάς. Είναι ένα φοβερό σχόλιο που γράφει αυτό το άθρο σχόλιο, μια πραγματικότητα κάτι το οποίο υπόθηκε με πιο πολλά λόγια προφανώς Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Μοχάμετ Αλ Χαλμπουσί ανακοίνωσε ότι στηρίζει τα αιτήματα των διαδηλωτών και σχολίασε ότι οι τέσσερις αυτές τις κινητοποιήσεων είναι ένα σημαντικό μάθημα προφανώς είναι οι περισσότερες είναι ένα σημαντικό μάθημα προς σειρακινούς αξιωματ δηλαδή οι 65 νεκροί άνθρωποι, τις τελευταίες τρεις μέρες, είναι απλά ένα μάθημα και μια παράπλευρη απώλεια που πρέπει να πάρει τον κοινωποίησον και να μάθουμε πρέπει να πάρει η κυβέρνηση του Ιράκ. Ναι, δηλαδή, δεν έχει αξία η ανθρώπινη ζωή καθόλου. Και από αυτές, τις, από αυτές τις χώρες που βρίσκονται σε εμπόλοιμη κατάσταση έχονται άνθρωποι να ζητήσουν στην Ελλάδα προστασία Πολιτικό άσυλο και δεν αναγνωρίζονται ω άνθρωποι που προέρχονται από εμπόλεμε ζώνε. Πέρα από το ότι έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι τα έχουν πει αυτά, να μετακινούνται σε όλη τη γη χωρί εμπόδια γιατί κανένα, καμιά ζωή δεν είναι ελασταλή, αυτό ένα ακούγεται πολύ στερεοτυπικό. Αλλά είναι μια μεγάλη ουσία. Πέρα από ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν και να μετακινούνται στην Ευρώπη όπου θέλουν, Έτσι. αν το πάμε και τυπικά, α πούμε, το διαχωρισμό που θέλουν να κάνουν οι εξουσιαστέ και οι νόμοι του είναι από εμπόλεμη ζώνη αλλά η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο τη Συρία ως εμπόλμη ζώνη και μόνο το καθεστώς των προσφύγων το δίνει μόνο σε ανθρώπους που πρέπει από τη Συρία Ήρθε η ώρα να σα χαιρετήσουμε. Ά, φτάσαμε στο τέλο και τη απόψηνη εκπομπή. Φτάσαμε στο τέλο τη εβδομάδα με αυτά και με αυτά. Όλη την εβδομάδα σχεδόν ήμασταν παρέα. Ε, εδώ, στη βραδινή ε, παρέα του 12 με 2 στο ραδιό The Regime στην εκπομπή Cuventes στη Γιάφκα εύχομαι να έχετε ένα όμορφο σαφοκέρακο, ελπίζω να ήταν καλά να περάσατε καλά αυτά τα δύο ώρα ε, να ήταν μια έτσι υποστηριχτική παρέα ας πούμε εύχομαι λοιπόν το Σαβδιού που, που έρχεται αύριο να είναι ένα όμορφο δίημερο από όπως αντιλαμβάνεται κάποια ή κάποιος όμορφο, ωραίο. Καλύτερο από το προηγούμενο, να έχετε δύναμη για ό,τι χρειάζεται να αντιμετωπίσετε, εύχομαι να έχετε δύναμη. Και αύριο το βράδυ, στη θέση της εκπομπή κουβέντες στη Γιάφκα, θα υπάρξει ένα 3 ωρο με ηλεκτρονική full techno ίσως και deep house, Μουσική, ίσω και deep trance θα δούμε. 3 τρια party zone φάση ας πούμε εδώ στο ράδιο τη Όποια και όποια θέλει μπορεί να ακούσει την έχω και να έχει έτσι ένα ενεργητικό, με πούμε δύο, τρύο, τρύο, πόση ώρα, τρια ώρα να κρατήσει. Ε, ευχαριστώ για την παρέα. Ελπίζω και εγώ να είμαι μια καλή παρέα για εσά. Ε, ε, κοιμηθείτε, δεν κλείσετε τα μάτια σας σα επόμενε ώρες. έχουμε καλή συνέχεια. Αν πάτε γραφεία για ύπνο, ένα καλό ξημένω και να, να ανοίξετε τα μάτια σας να βρείτε αυτού, αυτές που θέλετε να είναι ή αυτό, αυτοί που θέλετε να είναι σας, να ξυπνήσετε. Πολλά φιλιά, καλή νύχτα. Now the wound has festered. The patient looks so sick, so put.